Ρωτάει η ότι η γυναίκα συνήθως έχει το πάθος της κακίας και της ζήλιας και ο άνδρας του εγωισμού. Δεν είναι δική μου, εξήνω εσείς, εσείς, εξήνω. Δεν θυμάμαι. <χω> ε, και αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί. <χω> Καμία ερώτηση άλλη. <χω> Από την προηγούμενη εβδομάδα. και από το ένα στο άλλο. Ε, ποιες είναι οι διαφορές, παραλόθως χάρη μεταξύ διαφορετικών δογμάτων, πώς το αγκαλιάζουμε η φιλοσία, από την αρχή λίγο, δεν καταλάβα πώς, πώς... το το πώς ξεκίνησε το ερώτημα, αν θέλετε. Το ερώτημα είναι ε, ποια είναι η στάση μας σε σχέση με τους ε, αγκούς μα άλλα δόγματα, πως, πώς είναι η στάση σε σχέση με τα μας σε άλλα δόγματα, η διαφορετικότητα της δική σου αντίληψης για τα πράγματα, ε, εμεί πώς στεκόμαστε, πώ τους αγκαλιάζουμε, αντιμετωπίζουμε το κουτίνα, την, την στάση αυτή, και εμείς πώς τι κάνουμε. Κάποτε άλλο, δηλαδή, ε δηλαδή, που από το δικό μας δόγμα και πρόσφειται σε άλλα δόγματα, σε κάποιον δικό του λόγο. Μπορεί ίσω αυτό να φύγεται δείτε... mm -hmm. ακόμα και σε Ναι. Ακούσατε, νομίζω. Ε. Ε, για το ερώτημα είναι πώ αντιμετωπίζουμε ανθρώπου άλλων δογμάτων, ε, γιατί αλλάζουν δόγματα, ποια είναι η δική μα ευθύνη και ποια είναι η δική μα θέση. Έτσι, δεν είναι κάπω έτσι. Ε, νομίζω ότι δεν είναι θέμα η, η στάση μα και η διάθεσή μας ένεται το τον άλλο, δεν αφορά μόνο την έννοια του δόγματος αλλά γενικότερα ποια είναι η στάση μας ένεται των το άλλων ανθρώπων αυτό που μας ε, γίνουν οι πατέρες μας μέσα από την πίρα τους είναι ότι ασχολούμαστε με τον εαυτό μας καταρχή και δεν κρίνουμε κανέναν ε, και αν πραγματικά ασχοληθούμε με τον εαυτό μας ασχοληθούμε δηλαδή ουσιαστικά όχι απλώς φιλολογικά και θεωρητικά αν ασχοληθούμε πραγματικά με τον εαυτό μας και μπούμε σε μια διαδικασία σχέσης με τον Θεό πραγματικής αυτή η ίδια σχέση με τον Θεό θα μας δείξει την στάση σε κάθε περίσταση δεν υπάρχει μια σταθερή στάση κάνουμε αυτό σε αυτή την περίπτωση κάνουμε αυτό στην άλλη περίπτωση αυτό που μας δείχνει πρακτικά τι κάνουμε και είναι δείκτης, είναι η προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Το λάθος μας γενικότερα είναι ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα θεωρητικά ή διανοητικά, αλλά πάντως ασύνδετα με την προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Τα αντιμετωπίζουμε είτε ελεκτικά, είτε κηρυκτικά, είτε δασκαλίστικα. Το θέμα είναι μέσα μα κατά πόσο εμείς είμαστε σε θέση και διάθεση και πνευματική κατάσταση για να συνάψουμε σχέση με τον Θεό. Καταρχή λοιπόν η ευθύνη μας εκεί έγκυται. Στο τι σχέση έχω εγώ με τον Θεό. Ο, πολλές φορές επειδή η σχέση μας αυτή δεν είναι καθαρή, δεν είναι υγιής, και έχει ελλείψεις και έχει προβλήματα. Καλύπτουμε αυτά τα προβλήματα και αυτές ελλείψεις με το να ασχολούσουμε με τους άλλους, να γινόμαστε οι σωτήρες των άλλων, οι ελεκτέ των άλλων, οι κήρυκες των άλλων. Αν ο άνθρωπος μπει σε διαδικασία σχέση με τον Θεό, αυτό είναι μια διαδικασία και επώδυνος, ε, επώδυνος με την έννοια ότι κάθε σχέση είναι επώδυνος, σε ταπεινώνει. Και όταν δεις ότι δεν είναι δεδομένος ο Θεός, και ο τρόπος να πλησιάσεις τον Θεό είναι να κενωθείς, να είσαι κενός, να διάσει το εγώ σου, να διάσει από εγωισμό. Γιατί η, η, η παράστησή μας με τον Θεό, η σωστή στάση μας με τον Θεό για να μπορέσει να μας πληρώσει ο Θεός είναι η κένωση. Ένας άνθρωπος που είναι κενωμένος δεν έχει διάθεση να κρίνει ή να τοποθετηθεί έναντι άλλων ανθρώπων αμαρτών δίκαιων, άλλων δογμάτων ή, τον ίδιο, ή του ίδιου δόγματό δηλαδή όταν είσαι καψουρεμένο και ζητάς την σχέση σου με τον Θεό και αυτό σε πονάει και ότι ας πούμε η σχέση του Θεού είναι εντελώ θεωρητική και δεν είναι βιωματική, δεν έχεις, μεγα... δεν έχεις δυνατή πίστη τέτοιου είδου που να διαλέγεσαι με άνεση με τον θάνατο τότε είναι πολυτέλεια να ασχολούμαστε τώρα σαν να μιλούμε για αντικείμενα για πράγματα έτσι θεωρητικά είναι η πρόβλημα ε, συνεδρίου ας πούμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, τι θα γίνει στην άλλη. Αν άνθρωπο μπει σε μια διαδικασία με τον Θεό, μαλακώνει η καρδιά του, γιατί μόνο ένα σαν, όταν ένα άνθρωπο ζητάει, ζητάει έλεος, ζητάει φωτισμό, ζητάει τον Θεό, και θέλει να καλύψει αυτό το κενό, την έλλειψη μέσα του, αυτό το συντρίβει. Ένα συντριμμένο άνθρωπο δεν έχει διάθεση να πει τι στάση θα κρατήσει έναντι του άλλου. Μια στάση. Θεό μου λε αυτό και εμένα. Δεν έχεις δε τη δύναμη, δεν έχει την πολυτέλεια ότι εγώ τα ξέρω όλοι είμαι εντάξει τώρα και να μπούμε σε μια διαδικασία να σώσουμε και τους άλλους ή να κρίνουμε και τους άλλους. Οπότε αυτή η κατάσταση που είναι έξω από ε, παιδαγωγικές ή ποιμαντικές μεθόδους αλλά είναι ένα γεγονός πραγματικό που το ζει η καρδιά σου. Είσαι ένας ταλέπορος, το αυτό σου, λείπει, λείπει ο Θεό ότι δεν σε νοιάζει τώρα να πει ο Πώ να το τοποθετήσουμε τον άλλο. Ένα πράγμα βγαίνει, μη βγαίνει αγάπη. Γίνει αποδοχή. Και το αν σωθεί ο άλλο, αν είναι σε πλάνη, ή όχι. Είναι υπόθεση του Θεού, δεν είναι υπόθεση δική μα. Η υπόθεση δική μα είναι να αγαπούμε. Η διαδικασία σχε... είναι να αγαπούμε. Η υπόθεση του Θεού είναι η σωτηρία του άλλου, ή αν είναι σε πλάνη ή δεν είναι. Και το αν, αν εμεί ή ο άλλο βρισκόμαστε σε κατάσταση πλάνη, για να πούμε στον ορθό δρόμο, δεν μα βάλει άλλο λέγοντά μα πέντε κουβέντε. Η κάνοντα μερικέ παρατηρήσει ή μερικέ επισημάνσει ή, ή κάποιε διορθώσει. Αυτό το κάνει ο Θεό. Και εφόσον θέλει ο άνθρωπο. Εμεί κάνουμε τα πράγματα τόσο έτσι, σαν να κάνουμε κήρυγμα σε κάποια παιδά Και είμαστε γονεί και θα καθοδηγήσουμε του άλλου, θα εφαρμόσουμε κάποιε μεθόδου παιδαγωγικέ, ψυχολογικέ, ε, Κηρυκτικές και θα σώσουμε τον άλλον. Αυτά τα πράγματα, αυτέ οι σχέσει, οι προσωπικέ σχέσει με τον Θεό είναι δουλειά του Θεού και του ανθρώπου. Εμεί τι να κάνουμε, να μην εμποδίσουμε αυτή τη συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο, του δικού μας ή του άλλου δόγματο, και αυτό θα γίνει αν έχουμε αγαπητική διάθεση. Μια αγαπητική διάθεση που δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονό, α φερόμεθα φιλελεύθερα, φερόμεθα έτσι με έναν τρόπο ψυχολογική αγάπη. α, μια αγάπη που πηγάζει από αυτήν την επώδυνο προσωπική διαδικασία σχέση μα με τον Θεό. Δεν ξέρω να κατανοητό. Αν υπάρχει κάποιο κενό, κάποιο κενό να ρωτήσετε κάτι άλλο. Όμω. Δεν <συσίλιο> το βλέπουν όμω όλοι το ίδιο. <συσίλιο> αυτό είναι πολύ, πολύ <συσίλιο> Είναι μια τοποθέτηση που είναι έτσι όπω τη μη παραπεριγράψατε. <συσίλιο> το τι κάνουμε εμεί. Και ότι αυτό θα λύσει όλα. Όμω υπάρχουν πράγματα που δεν το αντιμετωπίζουν έτσι. Τι <συσίλιο> να κάνουμε. <συσίλιο> υπάρχουν όμω άνθρωποι που μπορεί να πλάνουν σε αυτού. Στην κρίσιμη στιγμή. <συσίλιο> <συσίλιο> τη στιγμή που εμεί πηγαίνουμε στον εαυτό όταν κοιτούμε τον εαυτό μας με αυτή την προσέγγιση, όχι μια προσέγγιση ατομικιστική, μια προσέγγιση αυτονόμησης από τον άλλον. Αλλά μια προσέγγιση προσευχητική, που αυτό σημαίνει συμμετέχουν όλοι στην προσευχή μας. Και στον προσωπικό μας πόνο συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη προσφορά στον άλλον άνθρωπο που ψάχνεται. Δηλαδή, όταν η προσευχή δεν είναι ατομικό γεγονό, θέλω ο Θεό μου σώσει με μένα και είμαι εντάξει, αλλά όταν λέω Κύριε Σου Χριστέλεια, ισώνουμε, το μείνει όλο ο κόσμο. Δεν είναι μια ατομικό γεγονό προσευχή, μια ιδιωτική υπόθεση. Είναι προσωπική υπόθεση στην οποία συμμετέχουν όλοι. Αυτή η προσευχή μα λοιπόν και αυτή η διαθέση μα αγκαλιάζει τα πάντα και γίνεται ε, ε, αστο, αναφορά του Θεού, όχι μόνο. Αναφορά τη υπάρξης όχι μόνο τη δική μα, αλλά του κόσμου προ τον Θεό. Και ζούμε το τον Θεό να μα ελεγγύσει όλου. Αυτή η προσευχή δεν είναι μια υπόθεση: να προσεύχομαι έτσι. Μου γεννάει ένα ήθος. Αυτό το ήθο μου βγάζει καρδιά όταν συναντώ τον διαφορετικό. Αυτή η καρδιά δεν είναι μια ψυχολογική καρδιά, είναι μια πνευματική καρδιά. Είναι ο Χριστός μέσα από αυτή τη διάσταση. Δηλαδή, άλλο να κάνουμε κάποιε μεθόδου διανοητικέ, συναισθηματικέ, ψυχολογικές να προσεγγίσουμε κάποιον, και άλλο αυτή η καρδιά είναι η καρδιά του Χριστού που βγαίνει. Όταν δηλαδή θα, η, η προσευχή μου θα είναι μια, προσ, προ, μια προσκομιδή, προσκομίζω όλη μου την ύπαρξη στον Θεό και στην ύπαρξή μου αυτή συμμετέχουν όλοι και ταπεινώνομαι σε αυτή τη διαδικασία και συντρίβομαι σε αυτή τη διαδικασία, αυτό μου γίνει ένα ήθο. Ένα πνευματικό ήθο. Και σε οποιαδήποτε κίνησή μου θα με συνοδεύει αυτό το ήθο. Η προσευχή μου θα με εμπολιάσει με αυτό το ήθο. Και όλη η ζωή μου, η καθημερινή μου αγωγή θα έχει αυτό το ήθο αυτό το ήθος είναι η ήθος Χριστού και αυτό το ήθος περιέχει καρδιά και αυτή η καρδιά είναι η καρδιά του Χριστού και σε κάθε περίπτωση ο Θεός θα μου δώσει αυτό που είναι απαραίτητο στιγμή, κάθε στιγμή να το τοποθετηθώ αν όμως εξ αρχής ξεκινήσω μια δεκασία τι κάνουμε σε αυτό για να σκεφτούμε βάζω το λογισμό μου, βάζω τον εαυτό μου βάζω την ιδέα μου, βάζω τη σκέψη μου και αυτή είναι η πλάνη μου και στην εκκλησία και, και ακόμα και οι γονείς όταν παιδαγούν τα παιδιά τους ακόμα σε μια σχέση συζυγείας όταν κανείς βάλει το μυαλό του, την ιδέα του, την άποψή του τη γνώμη του τότε αυτό γεννά τη διαφωνία Αποκλείεται να έχει συμφωνία με κάποιον όταν τη γνώμη σου Τη σκέψη σου την, Το θέλημά σου Την, απέτυνη, την απέτησή σου Οπότε όταν είμαστε βιαστικοί και θέλουμε να πούμε στον άλλο είσαι σε πλάνη ή είσαι σωστός τότε κάτι δεν πάει καλά μέσα μας, είναι άρρωστη η εισαι σωστό, μας. Έτσι δεν είναι. Είναι άρρωστη η ψυχή μας όταν βιάζεται να τοποθετηθεί με, μάλιστα με έναν τρόπο οριστικό είσαι σε πλάνη εσύ, εσύ σωστός. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Να δούμε και εξαιτία τούτου Ας πούμε η έννοια γνώση, η έννοια γνώμη είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ε, η, η γνώμη, η γνώση είναι μια κατάσταση η οποία μας εμποδίζει από το να έχουμε σχέση ισορροπημένη. Σχέση να αγάπης με τον άλλον άνθρωπο Μια και μιλήσαμε για την κοινωνικότητα την προηγούμενη φορά και τη συνδυάσαμε με την πνευματικότητα Να πούμε λίγο πιο απλά το πράγμα Μελετούμε την Αγία Γραφή Μελετούμε ένα πνευματικό βιβλίο Ακούμε μία νομιλία Δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να μελετούμε και να ακούμε Για ποιο λόγο Όταν μελετώ για πράγμα την Αγία Γραφή Δεν τη μελετώ ερευνητικά, ερευνώ επιστημονικά για να ανακαλύψω και έτσι να μου δημιουργηθούν κάποιες ιδέες κάποιες γνώμες, κάποια γνώση αυτού του είδους η γνώση θα έλθει, θα με φέρει σε σύγκρουση με τον άλλο και θα προσπαθώ να αποδείξω στον άλλο το δίκαιό μου για παράδειγμα και στον χώρο των εκκλησιαστικών, των θεολογικών, ε, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάποιος επειδή διάβασε πατέρες και γνωρίζει θεολογία, αυτός ο άνθρωπος ξέρει τα του Θεού. Δεν είναι έτσι η γνώση του Θεού. Καμία σχέση. Για να μπορέσεις να αποκτήσεις το Λόγο του Θεού πρέπει πρώτα να αποκτήσεις τον εαυτό σου. Για να, για, να, για να έχεις γνώση του Λόγου του Θεού πρέπει πρώτα να αποκτήσεις τον εαυτό σου, δηλαδή να κυριαρχείς τον εαυτό σου. Η δηλαδή δεν υπάρχει παράλληλη προσπάθεια να πολεμήσω τα πάθη μου, να πολεμήσω την φιλαυτία μου που τηρίζαν κάθε πάθους, αυτή η γνώση που θα μάθω, διαβάζοντας και μελετώντας, θα είναι μια επιστημονική γνώση η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τη γνώση του Θεού. Γι' αυτό το λόγο αυτή η γνώση η οποία θα αναπτυχθεί μέσα από την ιδέα μου, μέσα από την εγκεφαλική διαδικασία θα με φέρει σε διάθεση σύγκρουσης με τον άλλον. Αντιπαλότητας με τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Λοιπόν... Δεν, δε, η μελέτη ας πούμε του Λόγου του Θεού δεν αποβλέπει στο να ερευνήσουμε τις γραφές με τρόπο επιστημονικό για να μας λυθούν τα προβλήματα ή απορίες. Για παράδειγμα α, α, παλιά ακούκαμε στα κατηχητικά και είναι τελείως λάθος ότι α, άμα διαβάσει την Αγία Γραφή θα σου όλα τα προβλήματα. Λύνει τα κοινωνικά προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα, το α, προβλήματα των διαπροσωπικών σχέσεων. Το πρόβλημα της Αγίας Γραφής είναι ποιο να με μάθει να σκύβω το κεφάλι μου στον Θεό όχι να μου λύσει τα προβλήματα το πρόβλημα του Λόγου του Θεού είναι να μάθει να έχω ταπείνωση και να έχω διάθεση διακονίας να ταπεινωθώ και να έχω διάθεση διακονίας δηλαδή ο Θεός μέσα από το Λόγο Του μου λέει σκύψε το κεφάλι να σκύψει μου το κεφάλι και να πούμε ότι χωρί εσένα Θεέ μου δεν ζω Ακόμη ο αγώνας που κάνουμε στην Εκκλησία σε όπουδήποτε ο καθένας κάνει μια προσπάθεια πνευματική μια ανάσκηση πνευματική ή προσεύχεται ή στέβει. δεν τα κάνουμε αυτά για να λάβουμε χαρίσματα από τον Θεό τα κάνουμε όλα αυτά για να είμαστε μαζί με τον Θεό δεν έχουμε καμίαν προσδοκία από τον Θεό να μας δώσει αποκαλύψεις δεν έχουμε τέτοιαν Έπαρση, να ζητούμε ο Θεός να μα δώσει χαρίσματα δεν είμαστε για χαρίσματα από τον Θεό ζητούμε δάκρυα ζητούμε μετάνοια δηλαδή αυτό άλλο να μελετήσουμε και να προσπαθήσουμε το μυαλό μας να καταλάβουμε και άλλο να αφήσουμε το πνεύμα του Θεού ό,τι θέλει να κάνει στην καρδιά μας και όπως θέλει ας μας αποκαλύψει από μας χρειάζεται να υπάρχει μια υποδομή Υπάρχει ένα έδαφος, γόνιμο έδαφος. Και το γόνιμο έδαφος είναι το έδαφος που δεν έχει περηφάνεια. Που δεν έχει ε, αίσθηση ε, δικαίωση και γνώσης. Όσο λοιπόν πάμε πλήρης μπροστά στον Θεόν, όσο παραστεκόμαστε πλήρης ενώπιον του Θεού ότι έχουμε γνώση, δεν λαμβάνουμε τίποτα. Η σωστή παράσταση ενώπιν του Θεού είναι να κενωθούμε, να διάσουμε. Και ακόμη και αυτές οι ιδέες, να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο εκείνο, να κάνουμε για, το αυτό, για τον εαυτό μας το άλλο, πρέπει να, να ξεκολλήσουμε από αυτά που είναι η κόλασή μας. Ακόμη και οι πνευματικές μας γνώμες και η πνευματική μας γνώση είναι κόλαση. Γιατί με εμποδίζει από το να έχω μια σχέση καθαρή με τον Θεό. Δηλαδή όταν πάμε σαν εξυπνάκηδες, Όσο όταν πάμε σαν εξυπνάκηδε στο Θεό να προσευχηθούμε, επειδή δηλαδή διαβάσαμε και ξέρουμε εκείνο και συγκινηθήκαμε και αναπτύσσουμε διάφορε θεωρίες ο Θεό έτσι, ο Θεό αλλιώ, εμεί έτσι, ο άλλο αλλιώ, και πάμε με το κεφάλι μα ε, γεμάτο και ταλαιπωρημένο, πρέπει να αναδιάσουμε να τι λε: Γίνουμε σαν τα μικρά παιδάκια. Να μην έχουμε ιδέε. Το ίδιο συμβαίνει και στι σχέσει μα. Όταν πάμε σαν δάσκαλοι, δασκαλίστηκα όταν πλησιάσουμε τον άλλο, θα τσακωθούμε σ' ποτέ τίποτα. Οπότε η μελέτη του Λόγου του Θεού αποβλέπει στις συνειδητοποίηση της αμαρτίας μας και τη εξορίας μας. Αποβλέπει ο Λόγος του Θεού να συνειδητοποιήσουμε την εξορία μας. Ότι είμαστε έξω από το γεγονός της ζωής. Να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας. Δεν επιδιώκω τα μελετώ το Λόγο του Θεού ε, να ανακαλύπτω να ερευνώ αλλά διαβάζω απλά και αρκούμε σε αυτό που θα μου δώσει ο Θεός. Η μεγάλη εξυπνάδα είναι μεγάλο πρόβλημα. Όσο πιο εξυπνή είμαστε τόσο πιο προβληματικοί είμαστε. Όσο Πιο συντετριμένοι είμαστε, πιο ισορροπημένοι είμαστε. Και ένα συντετριμένο άνθρωπο δεν ενδιαφέρεται να κρίνει κανέναν. Όχι γιατί είναι διάφορο για τον άλλο, ίσα ίσα αντιθέτω, πραγματικά ενδιαφέρει για τον άλλο. Και βάζει τον άλλο μέσα στην καρδιά του. Αλλά η καρδιά του είναι μια συντριβή και μια αναζήτηση του ελέγχου του Θεού. Οπότε εκεί δεν μπαίνουν κηρύγματα, δεν μπαίνουν τοποθετήσει, δεν μπαίνουν κρίσει, άλλα πράγματα μπαίνουν. Θα τη χέρια κάτι ρωτήσατε σηκώσετε τη χέρι κάτι. Αυτό Πού του Βεβαίω, αυτοί έχουν συγκεκριμένη κλίση από τον Θεό, συγκεκριμένη αποστολή και χάρισμα. Πάντως στην παράδοση τη εκκλησία μα υπάρχει το εξή. Πριν κανείς βγει στην Αποστολή, στην Ιεραποστολή, σε αυτό την κλίση που κάποιοι άνθρωποι έχουν, τι κάνουν, πρώτα κάποιο διάστημα αποσύρονται στην έρημο και ασκητεύουν. Ούτως ώστε να όταν θα σταλούν σε αυτήν την διακονία να μην ομιλούν οι ίδιοι ή τα πάθη τους, αλλά να ομιλεί ο Λόγος του Θεού μέσα από αυτούς. Ακόμη και ο Απόστολο Παύλος, όταν ξεκίνησε, αποσύρθηκε πριν, μετά τον φωτισμό που είχε, μετά την αποκάλυψη που είχε, αποσύρθηκε κάποια χρόνια κάπου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι εμεί είμαστε βιαστικοί να συμβουλεύουμε. Ακόμα να το πάρουμε στο μικρό μα κόσμο, στο μικρό, στο μικρό μα χώρο, στην οικογένειά μα, στο μικρό κοσμό μα. Εμεί θέλουμε γρήγορα να συμβουλεύουμε, χωρί προηγουμένω να αποσυρθούμε στον εαυτό μα, να κάνουμε λίγο προσευχή, να δούμε τι γίνεται. Να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει κάτι, να καταλάβουμε όταν προσεγγίζουμε κάποιον άνθρωπο. Οπότε τις 99,99% ,99 μιλούμε αφεαυτού μας και αυτό είναι πρόβλημα. Πόσο είμαστε σίγουροι ότι είμαστε υγιείς και αυτά που λέμε είναι σωστά. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί, επιφυλακτικοί σε αυτά που λέμε. Να μην βιαζόμαστε να δίνουμε συμβουλές ή εντολές στους άλλους ανθρώπους. Σε αυτήν την περίπτωση ίσως είναι πιο παιδαγωγικό να αφήσουμε τον άλλο στην ελευθερία του και εμείς απλώς να προσευχόμαστε. Το να αφήσουμε τον άνθρωπο στην ησυχία του. Μην νομίζουμε ότι εμείς θα προσθέσουμε κάτι παραπάνω και θα προλάβουμε κάτι. Απατώμεθα αν νομίζουμε πως οι δικές μας ενέργειες θα θώσουν τον άλλο και θα προλάβουν κάποια πράγματα. Είναι τόσο ζώρικος, ζώρικος ο άνθρωπος, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι τόσο εύκολος να ακούσει μια κουβεντούλα από εμάς και θα αλλάξει αμέσως πορεία η ζωή του. Είναι ζώρικος ο άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνω από τον εαυτό μας. Όταν θέλουμε να μαρτύσουμε δεν πάνε να μας λένε χίλια δύο πράγματα. Θα το κάνουμε. Έχουμε τεράστιο γυνάτη. Θεία, μην νομίζουμε ότι μια κουβεντούλα, εμείς τι θέλουμε, εμείς να είμαστε ζώρικοι και άλλ Δεν είναι απλή υπόθεση ο άνθρωπο. Επομένω, α μίζουμε αυτή την απάτη. Πάμε, Αυτό που λέει το βαγγελμα που λέει ότι οι του είναι σκάναλο και του έλλεινε πορεία και να κάνουμε δημιουργία. Μιλάει για τον σταυρό του κύριου μας. Ναι, είναι σκάδαλο για τους Εβραίου για του σχεδόν γιατί ζήτησαν δύναμη. Ναι και στη δύναμη δίνεται ο Σταυρό. που θέλει, Σοφία δίνει το Σταυρό και ένα σκάνδαλο στη Σοφία του. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, Τι άλλο, Ναι, ναι, ναι. Σχετικά με την ευχή, είναι ο μόνο τρόπο συνάντηση με τον Θεό ή άλλε προσευχέ. Κοιτάξτε. Η ευχή τη λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Τι λέω Θεό είμαι χαμένος ελαισόμε. Δεν ξέρω τι να σου ζητήσω Δεν ξέρω τι μου λείπει Είναι πιο ασφαλής προσευχή Ελεησόμαι Δεν σου υποδεικνύω Οπότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος ε, μιας, ε, ε, ε, Ο κίνδυνος της βατολογίας Που στην ουσία κάνουμε έκθεση ιδεών θεολογικών που τις υποβάλλουμε προς έγκριση και επικύρωση από τον Θεό με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές με αυτού του είδους τις προσευχές φεύγει η αναφορά μας από το πρόσωπο του Χριστού και πάει στα προβλήματα και στα αιτήματά μας και τελικά η προσευχή μας είναι, είναι δικαίωση του εαυτού μας με το να εκπληρωθούν τα αιτήματά μας Τι περισσότερε φορές τα αιτήματά μας τι είναι είναι μια προεβολή του εγωισμού μας τα αιτήματά μας τι είναι Είναι προβολή Του εγωισμού μας Δεν είναι επιθυμία για τον Θεό Απλώς λέμε ευτυχώ που υπάρχει ο Θεός Να εκπληρώνει τις επιθυμίες μας Δεν είναι επιθυμία μας ο Θεός Και εντάξει, δεν μας το επιβάλλει αυτό ο Θεός Αλλά δεν υπάρχει πληρότητα λιος. Δεν υπάρχει χαρά με στην καρδιά μας αλλιώ. Υπάρχει απέραντο κενό γιατί θα δούμε όλα μπορεί να μας ικανοποιηθούν, αλλά πάλι κάτι να λείπει. Έτσι λοιπόν, ζητούμε αυτήν την μελέτη και αυτήν την γνώση η οποία μας οδηγεί στη μετάνοια. Η οποία μας γεννά την αίσθηση αμαρτωλότητας. Όταν ο άνθρωπος, ε, και ακόμη και ομιλίε είναι επικίνδυνε. Ε, τώρα τι κάνουμε, ικανοποιούμε το μυαλό μας. Δεν είναι επιτυχία αυτό, είναι αποτυχία. Ακούμε και τι ωραία που τα είπαμε, τι ωραία που τα λέμε, τι ωραία που τα κουβεντιάζουμε και τι ωραία που τα διαβάσαμε. Και τι έγινε, μάθαμε πέντε πράγματα. Δεν είναι να μάθουμε πέντε πράγματα. Ας πούμε, τι λέμε, είπατε στην αρχή το δόγμα. Α πάρουμε την ορθοδοξία. Και το δόγμα ακόμη τη έχει. Φθαρεί μέσα στην ιδεολογικοποίησή του Α, ο ορθόδοξος τα ορθόδοξα τα ορθόδοξα λόγια η ορθοδοξία γίνει και της μόδας τα τελευταία χρόνια δεν είναι αυτό το πράγμα η ορθοδοξία ποια είναι είναι να πάσχω τα θεία να μετέχω στην θεία ζωή να αγαπήσω τον Χριστό να πω στον Χριστό η ζωή μου εφόσον είναι μαζί σου είναι κέρδος Εφόσον είμαι μακριά από εσένα είναι <κυρίζει> Αυτό να μας γίνει συνείδης και βίωμα Εγκεφαλικά το καταλαβαίνουμε Βιωματικά δεν το ζούμε γιατί γιατί προποθέτει να κυριαρχήσουμε στον εαυτό μου. Τι σημαίνει κυριαρχώ στον εαυτό μου. Τον εαυτό μου τον κάνει τι θέλω. Το στυλό μου είναι εδώ, θέλω το αφάνω το κάτω, του βάζω κάτω. Να ελέγχω και να κυριαρχώ στον εαυτό μου έτσι. Τι, Να καθοδικό τον εαυτό μου έτσι ώστε να ταυτίσει με το θέλημα του Θεού. Για να μπορεί και ο Θεό να κάνει δουλειά μέσα μου. Για να, να, για να κάνω αφεντικό τον Θεό σε μένα. Και όλο ο αγώνα να ελέγξω τα πάθη μου, να ελέγξω τον εαυτό μου. Να κάνω τον εαυτό μου ό,τι θέλω Για ποιο λόγο Για να το πω εαυτέ μου παραδόση τον Χριστό Με αυτή την παράδοσή μας Αρχίζει ο άνθρωπος να ζει τον Χριστό Όσο δεν, δεν περνούμε σε αυτή τη διαδικασία Αρχίζουμε να φιλοσοφούμε Να και να φιλολογούμε Και να, να, να ανοητεύουμε Και να αναπτύσσονται ιδέες Οι σκέψεις και οι απόψεις Και εξαιτία τούτου Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να γνωρίζεις υψηλές θεωρίες και να μην ξέρεις να τις διαχειριστείς γιατί έχεις βίωμα. Πάτερ, α, να, να ρωτήσω κάτι. Να το ολοκληρώσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ποιος μιλάει. Να φάντασουμε. από πάνω. Α, ναι, συγνώμη, λίγο. Λοιπόν, να το πούμε Κατερινά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πρώτον. Αν τα λόγια μας δεν συνδυάζονται συμβι... με τα βιώματά μα. Αλλά πολύ περισσότερο επικίνδυνο είναι να γνωρίζουμε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και να μην μπορούμε να τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Να μην είμαστε ανυποψίαστοι από το βίωμα αυτών των πραγμάτων. Άλλο περιεχόμενο έχουν ε, οι θεωρίες που είναι απλώς θεωρίες και άλλο οι θεωρίες που γίνονται πράξη μέσα στην καρδιά μας. Μέσα από ένα ασκητικό βίωμα, μια, σε μια διάσταση. Οπότε αυτό το πράγμα τι με κάνει Με κάνει πολύ ισχυρογνώμονα Τα ξέρω εγώ Αν αυτό που ξέρεις δεν το μεταπλάθεις Δεν το μεταμορφώνεις μέσα στην καρδιά σου Δια της ασκητικής οδού σε βιώμα Δεν θα είσαι εύπλαστός Ξέρω κέφαλος θα είσαι Και δεν θα μπορείς να συνεπάρχεις με τους άλλους ανθρώπους Και θα συγκρούεσαι με τον άλλο άνθρωπο Γιατί έχει άλλη άποψη Τα πάθη πως βγαίνουν Τα πάθη μας τι γίνεται, επειδή είμαι δυνατό, δηλαδή τι σημαίνει δυνατό, Εγώ ξέρω, λε, διάβασα, ξέρω τι, ποιο είναι το σωστό, τι σημαίνει για, για το δόγμα, τάδε, για την θεολογία που ψηφε, Εγώ το ξέρω, το διάβασα. Αν αυτό το ξέρω δεν περνά μέσα από την καρδιά μου, μέσα από το βίωμα και μέσα από την αποκαλυπτική χάρη του Θεού που προποθέτει τη δική μου ελευθερία και τη δική μου ασκητική συμβολή και συμμετοχή, την κατάθεση δεν τη δική μου ελευθερία, αυτό το πράγμα. Θα με κάνει όποιος διαφωνήσει με αυτό να επαναστατήσω και να θέλω να το επιβάλλω γιατί πιστεύω ότι είναι σωστή. Θα μου βγάλει θυμό. Δεν είναι πάθο. Θα μου βγάλει οργή. Θα μου βγάλει σύγκρουση. Θα μου βγάλει άθεση δικαίωσης. Θα μου βάλει κνευρισμό. Για ποιον λόγο. Γιατί αυτό που είναι δώρο του Θεού που μου δόθηκε δεν ξέρω να το διαχειριζομαι. Δηλαδή... Να το λειτουργώ με διάκριση, να πω. Αυτό τώρα δεν καταλαβαίνει. Α υποθέσουμε ότι είναι αιρετικό και δεν καταλαβαίνει. Σοπαίνω. Είναι αμαρτόλο ή δεν καταλαβαίνω. Σοπαίνω, γιατί και εγώ αμαρτόλο και αιρετικό είμαι. Δηλαδή δεν ξέρω, σοπαίνω. Θα έρθει η δεν σοπαινω γιατι και εγω αμαρτολο και αιρετικο ειμαι δηλαδη δεν ξερω σοπαινω θα ερθει η ωρα του. Ο Θεός ξέρει. Το άγχο είναι πατέρα και μάνα να σώσουν τα παιδιά. Είναι επιμένα να σώσει των αμαρτολό. Και η αγωνία και η βιασύνη να κάνουμε τα πράγματα όπω πρέπει. Τα ξέρουμε μόνο εγκεφαλικά για αυτό τον λόγο. Δεν μας αποκαλύφθηκαν βιωματικά, δεν, τα, δεν μετέχουμε σε αυτά, δεν τα γεννήσαμε. Άλλο να γεννήσει κάτι, να είναι γέννημα δικό σου, και άλλο να το διαβάσεις, να είναι δανεικό από κάπου αλλού. Δεν, δεν, έχει, δεν πέρασε την οριμότητα της κοιήσεως, δηλαδή να, το, να γίνει σύλληψη, η οικειοφορία και το κετός για να ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχεις εμπειρία του πράγματος διαβάζοντας και γνωρίζοντας. Και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, να το προσέξουμε. Και δυστυχώς στην εποχή μας είμαστε τεμπέλιδες και είμαστε και εμπαθείς και είμαστε χαλαρόσαμες εσωτερικά και δεν έχουμε διάθεση να βιάσουμε τον εαυτό μας. Μας τρομάζει πάρα πολύ ο βιασμός του εαυτού μας και... Καταλήγουμε όλα τα πράγματα, ζούμε θεωρητικά, να τα ζούμε κατά φαντασία. Εμεί είμαστε κατά φαντασία, Ενορθόδοξοι και Χριστιανοί. Κατά φαντασία είμαστε. Και αυτό το πράγμα νομίζουμε και αυτό, και επειδή είμαστε κατά φαντασία, δεν έχουμε και διάκριση να ξέρουμε πώ να φερθούμε, δεν έχουμε πραότητα, δεν έχουμε ταπείνωση, δεν έχουμε μέτρο μέσα μα πώ να χειριστούμε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, άσκηση δεν θέλουμε, γιατί είναι κόπος Υπάκουν δεν θέλουμε να κάνουμε γιατί τα ξέρουμε όλα. Και επομένως είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί. Και το μόνο που μα σώσει είναι ο πόνος. Στην εποχή μας, ίσως γι' αυτό υπάρχουν και πολλές αρρώστιες. Το είχαμε απορία γιατί τόσοι αρρωστοί, τόσοι θάνατοι. Ίσως είναι το μόνο που μας μένει, ο πόνος. Για να καλύψει αυτή την έλλειψη του εκούσιου πόνου, της ασκήσεως. Γιατί είμαστε τεμπέλιδες, βαριόμαστε, δεν θέλουμε τίποτα. Αν δεν έχουμε και πόνο, είμαστε άστα να πάνε. Εκεί που είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί, γινόμαστε κατά πραγματικότητα ψυχασθενείς. Και οπότε έρχονται οι αρρώστιε τα προβλήματα, οι δυσκολίες, κάτι να ξυπνήσει μέσα μας. Να κλάψουμε λίγο. Δεν κλαίμε. <συκλή> Πραγματικά να κλάψουμε και τα κράματα, κλάματα κίνα <συκλή> που είναι παράπονα γιατί δεν μου γίνει το θέλημα και μου έφαγα χιλόπιτα... Αυτό το κλάμα που έχει πραγματικόν πόνο μέσα μας. Ούτε Αλλά για να γελάσεις πρέπει να κλάψεις πρώτα. Ούτε. Για να γελάσουμε ουσιαστικά όχι είναι το χαζό γέλιο για να διασκεδάσουμε την απάτη που ζούμε μέσα μας. Εμείς γελούμε κατά φαντασία. Ζούμε την εποχή του καταφαντασία. Ακόμα και το γέλιο μας είναι καταφαντασία Υποβάλλουμε την ιδέα ότι να γελάσουμε και δημιουργούμε γέλιο. Για να διασκεδάσουμε μια νεσοντερική πραγματικότητα. Ότι είμαστε καινοί τελείως. Αν περάσουμε μια διαδικασία πόνου, αυτό εάν χειριστούμε τον πόνο, δηλαδή ο πόνος έχει ελπίδα και πίστη, θα γεννήσει ειρήνη μες στην καρδιά μας. Και αυτή η ειρήνη είναι το γέλιο που δεν κατακρίνεται από τον Θεό, αλλά είναι έκφραση χαράς και πληρότητας κατακρίνεται το γέλιο από τον Κύριό μας για, για το γέλιο το οποίο δεν είναι καρπός γνώσης χαράς και ειρήνης καρδιάς αλλά είναι το γέλιο είναι υποκατάστατο της απουσίας της ειρήνης που έχουμε μέσα μας είναι τεράστια χιδιότητα να ζούμε με, γε, με γέλια διαρκώς και ζούμε σαν μια γελιότητα γιατί έρχεται Αντίχριστα να λειτουργήσει Τι σημαίνει τι αντίχριστα Ο, Πρα... Ο Χριστός είναι η ειρήνη μέσα στην καρδιά μου Δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη Και βρίσκεται το υποκατάστατο το γέλιο Γι' αυτό είναι αντίχριστο το γέλιο Με αυτή την έννοια Το καταλάβατε αυτό έτσι είναι Η χαρά της καρδιάς μας Είναι τη καρδιάς μας Φέρνει την φεδρότητα Του προσώπου Ο άνθρωπος γίνεται φεδρός, γίνεται χαρούμενος Όσο δεν υπάρχει αυτή η πνευματική, φεδρότης, η πνευματική χαρά. Μας γεννά την ανάγκη να γελούμε. Για να καλύψουμε αυτό που δεν έχουμε. Όπως ο ναρκώμα, δεν έχει ζωή, το βάζει την έννοια να έχει ζωή. Εμείς δεν έχουμε ειρήνη, βάζουμε το ναρκωτικό μας να γελάσουμε, να ξεχαστούμε. Και το γέλιο μας λοιπόν, είναι καταφαντασία, φαντασία, δεν είναι πραγματικό. Είναι νευρωτικό γέλιο. Είναι ψυχαναγκαστικό γέλιο. Όπως η θρησκευτικότητα μας είναι νευρωτική και ψυχαναγκαστική, το γέλιο και όλε μα συνέργειες και θα γίνουν υγιεί εφόσον περάσω από αυτήν τη διαδικασία τη προσωπική ασκήσεως. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, <κυρίζει> Ναι. Ε, θεωρώ ότι όλα αυτά που ακούω που έχω ακούσει μέχρι τώρα ε, είναι η τέλεια κατάσταση του αγότου. Πρώτον, τι πρέπει να γίνει μέχρι να φτάσει ο στην τέλεια κατάσταση, δηλαδή απλά Και κατά δεύτερον, να φορά το δόγμα που αναφέρατε, οι πατέρε μα, οι πατέρε τη Εκκλησία, επί πολλά χρόνια άσκηση, πολεμούσαν τον διάβολο. Αυτό δηλαδή που διαβάλλει. Τον άνθρωπο που διαβάλει ανθρώπου δηλαδή, δεν πρέπει να τον πολεμά. Δηλαδή, τον ερευνητικό που έχει η και η δημοκρατία. Οι πατέρε μας... Δεν πολεμούσαν το διάβολο. Αδιαφορούσαν για τον διάβολο. Πολεμούσαν τα πάθη τους και ζούσαν στον Χριστό. Αν πολεμάς τον διάβολο θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. <Συκλή> Χρειάζεται περιφρόνηση, αδιαφορία. <Συκλή> για τα βηματάκια που, είπαμε, που είπατε, νομίζω είναι σαφή και αν θέλετε να πούμε δυο-τρία πράγματα. Ε, είπαμε ότι είναι σημαντικό ότι αυτό που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού είναι η ταπείνωση και η κένωση. Που σημαίνει αυτό τι. Να αρνηθώ την δύναμή μου. Να αρνηθώ την ιδέα μου. Την βεβαιότητά μου. Την γνώση μου. Στην καθημερινότητα. Κάποιος έχει, είναι παντρεμένος. Να είναι λιγότερο ισχύρο γνώμη. Αν νιώθει ότι αδικείται, γιατί την επαναστατήσει. Να μην είναι μεθαπαιτητική με τους άλλους. Όταν δούμε κάποιον να παρακαλεί, να ζητάνε απαιτεί, τον βλέπουμε και το «Αχ, ah, είναι αυτός ο ζήτουλας». Φεύγουμε χιλιόμετρα μακριά του. Κάποιο που λειτουργεί έτσι, το βλέπεις να είναι μίζερος, μίζεις μισμίζεις, να ψάχνει εκείνο και το άλλο και το παράλληλο, σου χάζει έναν ανακλαστικό, του λες πάντα «Όχι». «Όχι, ήρθε ο τ η όλη του η σε κάνει να λε: Όχι, βρε παιδάκι μου. Το ξέρει, είναι ένα άνθρωπο που δεν συμφωνεί να κερδίσει και το κάθε τι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. <laughs> να μην φοβόμαστε να χάσουμε και κάτι, βρε παιδάκι μου. Α χάσουμε και κάτι. Α χάσουμε την ιδέα μα. Α χάσουμε στο παιχνίδι τη σύγκρουση με την άποψη του άλλου. Δέστε, α πούμε, συζητώ με κάποιον και έχω μια ιδέα. Πολιτική, αθλητική, ακόμα την πιο μικρή ιδέα. Δεν έχει σημασία τι συζητούμε, σημασία έχει τι βγαίνει από, αυτή, από τη στάση μα. Λοιπόν, και όταν δούμε μια άποψη, αρχίζουμε να φωνάζει ο ένα, να φωνάζει ο άλλο. Για να βγάλουμε, να, β, να δούμε ποιο θα είναι ο νικητή. Ξανεκάλεσε, Παι, παιδάκι μου, και αυγό νικητής, τι έγινε. Και αρχίζει μέσα σου να χαμηλώνει, να σκύβει. Και να το φιλοσοφεί το πράγμα. Όχι να βάζει λογισμούς και χαζά. Να το λύνει λίγο πνευματικά, προσευχητικά. Άμα σου στην καρδιά σου. Και και άλλο να λέει μετά από λίγο κοίταξε και εκείνο που λέγεις πρέπει να έχεις και λίγο δίκαιο. <laughs> η όλη ιστορία δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν κάτι άλλο. Ποιος θα κερδίσει. <coughs> αυτό δεν είναι μια βήμα. Δεν είναι ένα έλεγχο του εαυτού μας. Εδώ δεν είναι μια πνευματική στάση. Η ζωή μας, η καθημερινότητα μας είναι γεμάτη από τέτοια. Και όσο πιο, ταλαιπω... όσο πιο πολύ ταλαιπωρούμεθα από αυτά είναι και αυτό μία ένδειξη ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία προσωπικού αγώνα. Λίγο να κάνουμε, λίγο να μπούμε σε προσευχή, σε προσωπικό αγώνα, είμαστε τελείως διαφορετικοί σε αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς ούτε στο τόσο, όπως ο διάβολος φοβάται ότι το λιβάνει που λένε κάποιοι, εμείς φοβούμαστε τις προσωπικές στιγμές με τον Θεό. Να κάτσουμε 5 λεπτά μόνοι μας. Δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν δεν έχει τέτοιο χρόνο δεν, δεν είσαι έτοιμος και σε αυτά τα καθημερινά τα διαχειριστές αναλόγως και μετά φιλοσοφούμε, φιλολογούμε λέει ο ένας λέει και ο άλλος Είναι πολύ λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όταν είσαι έξυπνος τι κάνεις κρίνεις και τι κάνεις μετά συγκρίνεις και μετά τι κανεί απομονώνεσαι Οι έξυπνοι άνθρωποι απομονώνονται οι δάσκαλοι απομονώνονται, οι που διαβάσαμε, που ξέρουμε, που αναλύσαμε, που κατανοήσαμε, που ψυχαναλύσαμε, που διαγνώσαμε, που ερευνήσαμε, όλα τα ξέρουμε. Τι κάνουμε, κρίνουμε, συγκρίνουμε και απομονωνόμαστε. Η απομόνωση, η εσωτερική γύριος απομόνωση του ανθρώπου είναι μια ένδειξη ότι είναι μέσα στην αμαρτία βουτυγμένος. Και προσπαθεί μέσα από την απομόνωση του άνθρωπος να δικαιωθεί. Δεν είναι σημαντικό και αυτό Να πούμε και ένα άλλο Που το είχα στην αρχή κατά νου να συζητήσουμε Αλλά ας το πούμε τώρα Είναι σημαντικό Να ξέρουμε Να συγκρατούμε το στόμα μας Τη γλώσσα μας Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό Τι σημαίνει αυτό Όχι απλά δεν το πάρω εκεί Να κατακρίνουμε απλώς να ακούσω τον πολέμα Αλλιώς θα το πω Μην αποκαλύπτουμε τους λογισμούς μας στου άλλου άλλους Να... Ναι, αυτό λέμε. Να μην αποκαλύπτουμε τι αμαρτίε μας στου άλλου. Να μην το κάνουμε χειρότερο. Δηλαδή, που... Ποιο μιλάει, άλλο φάντασμο. Πάνω ή κάτω είναι. Α, εκεί. Δηλαδή όλα μπορούμε με πολύ δυσκολία να Ναι. Εμείς δεν μιλήσαμε γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολο, πάμε στο εύκολο. Πώς είναι το εύκολο. Να μην αποκαλύπτω του λογισμούς μου στους άλλους, το στόμα μου να προσέξω. Να ελέγξω το στόμα μου, τη γλώσσα μου. Έτσι δεν άλλους, όπως... Και άλλα πράγματα έσχιου, να σας πω κάτι. Αν αποκαλέω σου λέω άλλος, εγώ ρε παιδάκι μου είμαι ταπεινός, αποκαλύπτει τι αμαρτίες μου. Έχει πολλά πρόβληματα αυτή η στάση δεν είναι έκφραση τι πρόβλημα υπάρχει. Καταρχήν η δημοσιοποίηση του κακού αποθρασύνει τον κακό και το κακό. Η ντροπή της αμαρτίας προφυλάσσει το κακό. Το περιορίζει. Αν θέλετε, σε εποχή μας υπάρχει μια τάση λικρίνιας, έκθεση. εμείς τα λέμε όλα. Και υπάρχει και μια, ένα λάθος. Και στην εκκλησία μια κοινότητα, τα μοιραζόμαστε. πλάνικτρα. Όσο αποκαλύπτεις τα πάθη σου, τα δημοσιοποιείς, δεν είναι το πρόβλημα της έκθεση. Είναι το πρόβλημα που αρχίζει σιγά σιγά τα αυτιά μας, οι αισθήσεις μας, να συνηθίζει ο και να δεδομένες, φυσιολογικές και νόμιμες. Οπότε, η δημοσιοποίηση του κακού επιβραβεύει το κακό αφενός, αφετέρου δε κάνει θρασίτερον και αυτόν που αμαρτάνει. Οπότε, αν μάθουμε κάτι για κάποιον να το κρύβουμε έτσι τον προστατεύουμε γιατί όταν κάποιος σου λέει τώρα που έγινε ρεζίλι κάνω ό,τι θέλω αποθρασύνεται ο άνθρωπος μέσα, στην, ε, σω, ε, μέσα στην, στο ότι δεν ξέρει σου λέει, μπορεί να το ξέρει ο άλλος έχει μια συστολή κάτι κρατάμε δεν εκτεθεί μετά πολύ και υπάρχει μια προστασία να κάνει τον αγώνα του και λίγο να διορθωθεί ο άνθρωπος ένα είναι αυτό δεύτερο, φάουλ είναι απόλυτο όμω αυτό που λέτε πάντα... Τι δεν είναι απόλυτο? Πάντα δεν ισχύει κατά τέτοιο νομίζω ανάλογα της στάσης που θα δημοσιοποιήσουμε και ίσως τα παιδιά Μιλούμε για τα δικά μας. Λοιπόν, να το προχωρήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, όταν θα δημοσιοποιήσουμε τους λογισμούς μας, τις σκέψεις μας ή τις αμαρτίες μας υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Ο άλλος θα πάβει να μας τιμά και να μας σέβεται. Κακό είναι Κακό δεν είναι τώρα που το λες Μετά που θα σου ξυνήσει Και θα πικραθείς Μη φοβάσαι και μην επιτίθεσαι στον Ότι δεν σε σέβεται Εσύ το δεν στους προϋποθέσεις Καραγκιώζεις ίσουνα Δεν έπαινε στον άλλο τιμή Τι ζητάς τιμή τώρα φίλε Το έχεις ανάγκη τώρα Γιατί δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις πολύ αυτοεκτήμηση Χρειάζεται να προστατεύουμε τον εαυτό μας Και αυτός που ακούει Είναι σε θέση να μας Λοιπόν δεν θα λέμε τίποτα Υπάρχει ο πνευματικός μας Ας τα πούμε εκεί όλα Υπάρχουν οι πατέρες μας Γιατί να λέμε τους λογισμούς μας Εστους άλλους Ο αρμόδιος να τους ακούσει είναι ο πνευματικός μας Και αυτός με τη χάρη του Να μας δώσει την κατεύθυνση που πρέπει Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι Αδελφοί που μπορούν να δείξουν Πραγματική πνευματική οριμότητα. Αν υπάρξουν δεν είναι ευλογημένο Να το πω να συζητήσω, να μοιραστώ την καρδιά μου. Αλλά πιστεύετε ότι είναι πολύ αυτή. Ξέρετε τι γίνεται στη χριστιανική ζωή. Ένα παράδειγμα. Έρχεται ο άλλος και μας λέει τους λογισμούς του. Σε αυτόν τον άνθρωπο, να είστε σίγουροι, δεν θα πούμε του δικούς μας λογισμούς. Γιατί λέμε αυτό τα λέει. Ένα. Δεύτερο. Θα μας πλησιάσει... Θα μα κάνει τον φίλο, δεν θα, θα κρύβει τα δικά του, δεν θα μα τα λέει, θα μα το βέξει φίλο, θα μάθει κι άλλα για να αποκαλύπτει και άλλα στου άλλου. Όταν εσύ δεν, δεν είπε κάτι που σε αφορά, πολύ περισσότερο έχει το δικαίωμα άλλο να το βγάλει στον παλκό να μάθει όλη τη Θεσσαλονίκη. Γιατί συνεχοργέσαι, γιατί αντιδρά, γιατί φοβάσαι. Είναι μικρά πράγματα αυτά, αλλά θέλει να έχουν μια ωριμότητα και ένα σεβασμό. Να σεβόμαστε τον εαυτό μα. Έτσι λοιπόν, επίσης τι περισσότερες φορές που ομιλούμε, δεν μιλούμε για τον εαυτό μας μόνο, μιλούμε και για τους άλλους. Μπλέκουμε και άλλους στην ιστορία και μεταφέρουμε λογισμούς και για άλλους. Και έτσι, πέρα από ότι είμαστε και κι αμαρτάνουμε κιόλα, κατακρίνοντας και κρίνοντας. Και τον εαυτό μας εκθέτουμε και τους άλλου μπερδεύουμε. Και υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία μέσα στη ζωή μας. Και δεν έχουμε μέτρο Και τα έχουμε μπουρδουκλώσει Δεν θυμόμαστε ποιος μου είπε και σε ποιον είπα Και τι είπα για τον εαυτό μου και σε πόσους το είπα Και υπάρχει ένα πάχαλο μετά έναν μπλέγμα μέσα μας Πάμε να προσευχηθούμε και έχουμε ταράχη Πώς δεν μην έχουμε ταράχη Και μετά οργιζόμαστε Του είπα πάτερ ένα μυστικό Και μου το έπες στη γειτόνισσα. Μα και τι του το έπαισαι. Αφού του το εσύ Δεν είχε το δικαιώματο να το πει αυτός δεν είχε Ε τότε καλά να πάθω αφού πίστευω ότι το είχε Τέλος, Τέλος πάντων Ας υποθέσουμε πως δεν το είχε Να μην είμαστε σίγουροι όμως πως θα λειτουργήσει Αυτό γιατί είναι πρόβλημα Γιατί Ο διάβολος θα μπλεχτεί Και θα διαταράξει Την ισορροπία Μέσα σε ανθρώπινες σχέσεις Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ο ψαλμός το λέει Σου, κύριε φυλακήν το στόματί μου» «Βάλε φυλακή στο στόμα μου» Όπως έλεγε κάποιος πατήρ και έχει δίκαιο και ίσως το είπαν πολλοί άλλοι κάνει δεν μετάνιωσε πως σιώπησε» Θα Τι θα ρωτούσατε ε, Σκέφτομαι πάλι το εξής Με τον αποκαλύπης όμως τα πάθη σου δέχτησε να εκτελείς τον Οπότε ε, αφαρμίσαι την δύναμή σου, τον εγωρισμό σου και με αυτόν τον τρόπο, ίσως με το, ε, με το που εκτίθεσαι, παίρνεις μια δύναμη να, ε, ε, να ξεπεράσεις τα πάθη σου ώστε την επο... με τη βελτίωση που θα κάνεις να χωρίσεις τον άλλον άνθρωπο για την σχετικά με τον τρόπο που κάνεις. Ναι, είναι μια άποψη. Κοίταξτε, καταρχήν να πούμε. Είναι αρκετό να εκτεθούμε στον πνευματικό. Αυτό μας αρκεί, από την άποψη της ταπεινώσεως. ένα Δεύτερο, κάποια πράγματα όμως, για λόγους παιδαγωγικούς που μπορεί να αφαιλούσουν και εμάς και με τη συμβουλή του πνευματικού, μπορούν να εκτεθούν και, ο άλλος να δει τι... και εμείς να συντριφτούμε και ο άλλος να ωφεληθεί σύμφωνη αυτό. Αλλά ο πνευματικός θα το κρίνει, γιατί στις περισσότερες φορές δεν υποκρύπτεται τέτοια διάθεση, υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι. Παραδείγματο χάρη, ο άλλο να μην είναι, έχει τη δυνατότητα να ακούσει τέτοια πράγματα που θα το πούμε. Να σκανδαλιστεί. Να στενοχωρηθεί. Να πει Ε, αφού το κάνει, α το κάνω κι εγώ. Για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο, λέμε, Α μάθουν τα παιδιά μας τι αμαρτωλοί που είμαστε οι γονεί. Έκανα μια έκτορση πάτρη και το έπα και στο παιδί μου. Ε, την τύφλα σου. Το πες? Και αυτή, αν κάτι τέτοιο, θα το κάνει. Η μαμά μου το έκανε. Εγώ δεν το κάνω. Ένα παράδειγμα, λέμε, το καταλαβαίνετε. Πότε χρειάζεται πολύ μεγάλη διάκριση. Πώς εκθέτουμε τον εαυτό μας. Με ποιον τρόπο και τι λέμε. Και πόσο είναι έτοιμο ο άλλος να ακούσει. Και αν πραγματικά η διάθεση μας είναι η ταπείνωση ή το θράσος που υπάρχει μέσα μας. Ε, μωρέ, και τι έκανας το πω. Άλλο να πω, είμαι συντήρημας στο μάθει. Και άλλο, ε, και τι έκανας το πω. Έτσι κατανοητό δεν είναι. Νομίζω, ξέρετε, <χει> αν είναι κάτι να φανεί, το αφήσουμε Θεό να το δείξει. Να μην τρέχουμε εμεί να κάνουμε πρωτοβουλίες τέτοιου είδους. Ας δείξει ο Θεός και τότε αναλόγω λόγος πράττουμε. Παραδείγματος χάρη ένα άλλο παράδειγμα, μόνο στο μυαλό τώρα. Είναι απαράδεκτο, εντελώς απαράδεκτο και δημιουργεί πολλά προβλήματα να λέμε σε τρίτους τη δυσκολία μας με τον άντρα μας ή τη γυναίκα μας. Δεν σέβαις τον συντροφό σου. Μέλο σου είναι τον ρώτησε. Πιο πολύ εμπιστεύεσαι τη σου από τον άντρα σου Πιο πολύ εμπιστεύεσαι το φίλος από τη γυναίκα σου Τότε τι ένα σώμα είναι Να μοιραστώ Τι Άστε τους άλλους κινδύνου, Αν πάει μια γυναίκα και πεις στον άδελφο τι μπορεί να έχει με τον άντρα Τις ε, τέλειος ιστορία Η μυχή επιθύρες θα αρχίσει κι άλλο ο αν είναι και άλλος, ωραία, ανήκει, καμιά όμορφη, θα πει Ναι, τι τραβάς και αρχίζει το κολάκευμα, την τρυφερότητα, το έτσι θα λιώσει. Ε, βάσανε η ζωή μα. Να πιούμε και ένα καφεδάκι, το τηλέφωνο σου δώσ μου θα σου στείλω ένα μήνυμα, αλλά την τα δεώρα. Και μετά, πατέρα, μάρτισα, δεν ξέρω πώ έγινε. Ε, πώ έγινε. Έτσι δεν ξεκινούν όλα. Όταν άλλο δει ότι είσαι δυσκολεμένη με τον άντρα, οχ, έτοιμο φρούτο είναι. Δεν είναι σωστό να τα εκθέτουμε αυτά, τα εκμεταλλεύει το διάβολος και το πάθος μας και η αδυναμία μας. Χρειάζεται να πολύ διακριτικοί, να προστατεύουμε το σύντροφο μας. Έτσι λοιπόν, τα βλέπουμε σε μια χοντροειδία, εσύ λέμε, έρεπε να εκτεθούμε, τι έγινε, αυτό δεν θέλει ο χρυσταπείνωση. Οι πρώτε χριστιανοί είχαν κοινή οξομολόγηση, αλλά είχαν και οριμότητα. Είχαν και τα ταπείνωση, είχαν και αγιότητα βίου, είχαν και ζωντανή πίστη. Εμείς δεν έχουμε ζωντανή πίστη, είναι νεκρή η πίστη μας. Κάτι θα ρωτούσατε. Ωραίτε, για να πω <συρίζω> στην σημερινή εποκή με την εγκληματικότητα και την ανητικότητα που υπάρχει κοινωνία, δεν θα εννοφέρουμε σε κάποιους να κατακρίνουμε κάποιον ο οποίος είναι υπαλλήμοντας να μην το έχουν αφήνει κα. Αυτό από μόνο του κατακρίνεται, να πούμε παραπάνω τι <σολλήλιο> ε, Τώρα ένα έμπορος ναρκωτικών από μόνος του ιδιότητα του είναι κατακριτέα, τι να πούμε παραπάνω <σολλήλιο> Εάν ε, δούμε κάποιες παγίδες είναι καλό να τις επισημάνουμε, σαφέστατα <σολλήλιο> Σαφέστατα, αλλά, αλλά γενικότερα είναι προτιμότερο αντί να ασχολούμεθα με το κακό, να ασχολούμεθα με τον Χριστόν ο Χριστός, το φως του Χριστού να φαίνεται μέσα από, τα, από τη ζωή μας και να αποκαλύπτει το σκότος που υπάρχει γύρω μας Εμείς αντί να γινόμαστε φως Χριστού που να αποκαλύπτει το σκοτάδι που υπάρχει γύρω μας αφήνουμε κατά μέρο την πνευματική μας πορεία και ασχολούμεθα με το κακό, με το σκοτάδι και αρχίζουμε να βρίζουμε και εμείς σιγά σιγά από τα έργα της συνειδητός είναι ανώθρωνος και τα τεμαχτάν ο μόνο να προστατεύεται κάτι να μην βλέπουν σε αυτό, αυτό καλό, ούτε να σητάτε... η καλύτερη προστασία η καλύτερη προστασία είναι να... η, προ... η καλύτερη προστασία να φαίνει το φως του Χριστού μέσα από τη ζωή μας και τα έργα του σκότους αποκαλύονται με τα έργα του φωτός δεν χρειαστεί τίποτε άλλο να λέμε αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να επέμβουμε Σαφώς, αυτό κοινός νους υπάρχει. Αλλά το να πω, κοίταξτε πόσο κακό είναι κλιμά... Το να σκοτώνεσαι, ο κακό είναι. Χρες να πεις, θέλεις και παπάς να σου Φαίνονται αυτά τα πράγματα Να μην ασχολούμεθα πολύ με το κακό. Να ασχολούμεθα με το καλό. Να φιτώνουν, μόνο κάτω να μπορούν. Κακό είναι το Αλλά είναι το πρόγραμμα που υπάρχει... Κατάλαβα, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη λέει ότι καλά δεν πατέρ μου, ένα πνευματικό, αλλά τόσοι είναι στη Θεσσαλονίκη, πού να το βρει, πώ να, να πει το λογισμό σου και υπάρχει ένα κενό, έλλειψη επικοινωνία. Σαφέστατα. Γι' αυτό δώσαμε μια παραθυράκι, εκεί είπαμε, και κάποιοι άνθρωποι που μπορούμε να του εμπιστευτούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Εκκλησία μα. Δεν είναι ζωντανή. Τα μέλη της Εκκλησία απλώ έρχονται να περάσουν τον χρόνο του. Έρχονται να κατοπνήσουν στα αιτήματά που είναι μια όμορφη γυναίκα, ένα άντρα, ένα οροσπίτη και κινητό. Και να περάσουμε καλά. Ακόμη και οι πνευματικέ πράξει που κάνουμε στην Εκκλησία, ακόμη και ο θελοντισμό Γιάννη, δεν είναι για τα παιδιά. Είναι να περάσουν παρέα τα παιδάκια, να περάσουν όμορφα. Αν δεν υπάρχει κίνητο να περάσουν ευχάριστα, δεν κάνω. Δεν θυσιάζω κάτι. Λείπει θυσιαστικότητα από τη ζωή μα. Και κατευθείαν χθε και εμεί οι χριστιανοί είμαστε ψεύτικοι, όπω είπαμε, κατά φαντασία. Και, έξι, και η Εκκλησία μα έχασε τη ζωντάνια του. Οπότε κανεί, ζητώντα μια επικοινωνία, ζητάνε κανένα το ψυχολογική του ανάγκη. Και δεν έχει πνευματική έφεση πνευματικών πόθων. Αν υπάρχει πνευματικό πόθο, και αυτό γεννά μια σοβαρότητα, τότε είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και μπορούμε να, να μιλάσουμε και σε άλλου ανθρώπου και να επικοινούσουμε και να ανοιχτεί η καρδιά μα και να συμπορευτούμε. Αλλά λείπει αυτό. Και άρα χρειάζεται τι. Όχι απλώ να κλείνουμε το στόμα μα, αλλά να ετοιμαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε το στόμα μα. Που σημαίνει να είμαστε πιο ουσιαστικοί με τον εαυτό μα, πιο σοβαροί. Πιο υπεύθυνοι στο δώρο που μας χάρισε ο Χριστός της ζωής, να ανταποκριθούμε στην κλίση που μας έχει και να ξεφύγουμε από τα αιτήματά μας τα χαζά που μόνο αυτά με αυτά ασχολούμαστε, μόνο με τα ερωτικά σχολού της εξωμόλησης, το 80% είναι τα ερωτικά των ανθρώπων και το άλλο 20% είναι τα ψυχολογικά. Δεν υπάρχει κάτι για πνευματικό. Αυτό είναι πρόβλημα δεν είναι η εκκλησία. Θεού. Και προσπαθεί ο πνευματικό μέσα από αυτό να δει κάτι, να ενεργοποιήσει κάτι, να τσιμπήσει λίγο κάτι να κινηθούν προ τον Χριστό. Για να αναβαφτεί ο άνθρωπο ουσιαστικά. Οπότε, αν ο άνθρωπο μπει σε αυτή τη δεκασία και τα μέλη τη Εκκλησία έχουν αυτή τη διάσταση, τότε αν δεν τα μπορούμε να μιλούμε, κοινόμορφο. Απλώ το λέμε γιατί δεν υπάρχει αυτή η οριμότητα. Άρα, η, η Εκκλησία θα γίνει ουσιαστική αν αποκτήσει την κοινοτική τη διάσταση. Που δεν θα είναι απλά μια κληρικαστική εκκλησία ο πνευματικό και τελειώσαμε μια γεροντική εκκλησία ο γεροντα ή ο πνευματικό, αλλά μια κοινότητα μελών, μελών του Χριστού και θα λειτουργούμε έτσι. Αλλά χρειάζονται αυτέ οι προποθέσει. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την πορεία, χρειάζεται να κυριαρχήσουμε στον εαυτό μα και να ζητήσουμε την χάρη του Θεού, να στραφούμε προ τον Χριστό και να ελέγχουμε το στόμα μα και όταν δεν είμαι θα έτοιμοι να μην εκτιθέμεθα. Γιατί δεν κάνουμε καλό, σε κανένα απ'τος κάνουμε κακό, εκτονωνόμαστε προς στιγμή αλλά μετά η παρενέργηση είναι τόσο μεγάλες που είναι πιο μεγάλος ο κόπος. Πέρασε η ώρα, θα πούμε την αλλητήρητη πρώτα Θεός. Συγγνώμη δύο ανακοινωσμοί, σηκωθείτε. Χρειάζεται αίμα στο παιδογκολογικό τμήμα του Υποκρατίου για την πισχιώτη γεωργία. Την πισχιώτη γεωργία. Χρειάζεται τέμα, σας παρακαλούμε. Επίσης κάποια ημερολόγια εδώ, Σπύρο, έχεις αρκετά. Εδώ τα έχει ο κύριος Σπύρος, αυτά. Ο Σπύρος, κύριος. Είς κύριος. <laughs> λοιπόν, ε, τα ημερολόγια είναι από κάποιο κελί του Αγιώριου που κάνει προσπάθεια να το ο, ε, νοικοδομήσει, κάνει, είναι φιλότιμη προσπάθεια του γέροντος αυτού, έκανε κάτι, αυτά τα ημερολόγια, όσοι μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά σε αυτό. Πέντε ευρώ το ένα είναι. Δεν είναι μούντζα, 5 ευρώ. Διευχόντων Αγίων Πατέρων, ημμών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών, ελέησον και